Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Εκπομπή ΑΕ στον ArtFM στους 90,6. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ενθουσιασμό σα, για τα μηνύματά σα σχετικά με τη χθεσινή εκπομπή, αναφέρομαι. Ε, σα έχουμε τάξει, έχουμε αφήσει κάποια ζητήματα, δεν προλάβαμε να τα αναλύσουμε όλα χθε, ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Θα το συνεχίσουμε και σήμερα, φυσικά έχουμε και άλλα θέματα να πούμε, αλλά θα συνεχίσουμε και σήμερα ε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Ινστιτούτο Brookings. Ε, αυτή ήταν η αφορμή, ήταν το γεγονό ότι ο κύριο Τσίπρας στι 22 Ιανουαρίου θα είναι ένα από του βασικού ομιλητέ σε ο ο, ο βασικό ομιλητή, Μάλιστα, ο βασικός ομιλητής Λοιπόν, στη του Μπρόκινγκ Στην Ουάσιγκτον, Η πρώτη επίσημη σημαντική ε, κλίση Του κυρίου ε, Τσίπρα Από Ουάσικτον ε, Νομίζω ότι χθε ο Δημήτρης Καζάκης Αποκάλυψε πολλά στοιχεία ε, και για την ταυτότητα του συγκεκριμένου Ινστιτούτου και για τις ιδέες που παράγει κατά καιρού. Και ε, είναι πολύ σημαντικό, είδαμε πολλά από τα στελέχη του, τουλάχιστον τέσσερα ήταν ε, της Goldman Sachs, έτσι. Ενώ λοιπόν, λοιπόν, ο το ε, πρόεδρο του Ινστιτούτου είχε θητεύσει τον κύριο Κλίντον, ήταν ένα από του προτεργάτε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο, ο κύριο Ντάλμποτ. Λοιπόν, κανεί αθώο εκεί. Όλοι ε, αναμειγμένοι σε κάτι περίεργο και πρόβλημα Αυτή πρόμικο. τη στιγμή ο Χάλαμ, ο οποίο ε, έγινε υπουργό εξωτερικών στη θέση τη κυρία mm -hmm. Κλίντον, ναι. ε, είναι από το Brookings και ο Μπρέναν, αυτό που διορίστηκε ω διοικητή τη CIA, πάλι mm -hmm. από το Brookings. Και ο Γιωργάκη Παπανδρέου, να υπενθυμίσω. Ο Γιωργάκη Παπανδρέου το είχε προετοιμαστεί. <laughs> ο οποίο <laughs> χθε δημοσίευσε ένα άνθρωπο στο foreign policy, που είναι ένα με αμερικανικό περιοδικό έτσι, αυτού του χαρακτήρα του Brookings, συνεργάζεται και με το Brookings. Είναι θέτει σε συμμαχία των think tanks, των ιωτικών δηλαδή, δεξαμενών ουσιαψεών, διαμόρφωσης ιστορικής πολιτικής. Mm -hmm. Θα αναφερθούμε αργότερα mm -hmm. στο τι <συσκολεύναι> λέει ο κύριος <συσκολεύναι> αυτός. Το λοιπόν, το να, να πούμε μόνο ότι αυτή, αυτά τα δύο στελέχη του Brookings που πήραν και κυβερνητικέ θέσει στη CIA, και στην uh, κυβέρνηση του κύριου Ομπάμα ναι. uh, είναι υπέρ uh, του δόγματος της λεγόμενης διαδικασίας επεκτατισμού της Αμερικανικής πολιτικής διαμέσου της υπονομεύσης uh, με χτυπήματα τρομοκρατικού χαρακτήρα uh, μυστικών υπηρεσιών και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με εσωτερική υπονομεύση Ναι, δεν πάμε καθαρά και χτυπάμε τη χώρα ναι, αυτό ναι, ναι. Εννοώ, Είναι ναι. το δόγματος πιστεύει. της υπονομεύσης Δολοφονίε τρομοκρατικά κτυπήματα, υπονόμευση τη οικονομία, διείσδυση διαμέσου του πολιτισμού. Mm -hmm. Αυτό είναι το δόγμα των νέων στελεχών του κ. Ομπάμα και βεβαίω έχει ανατριχιάσει η παγκόσμια προδευτική ανθρω... ανθρωπότητα με του διορισμού αυτού. Όποιο ψάξει λίγο το ίντερνετ σήμερα με την αθρογραφία που γίνεται σχετικά με αυτά τα κοπέλια που διόρισε ο Ομπάμα, μπορεί να καταλάβουμε. Βεβαίω το Brookings είναι αυτή τη φιλοσοφία. Mm -hmm. Και γι' αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά γραφεία στρατολογία πολιτικών σε διευθυντικό επίπεδο υπέρ τη Αμερικανική πολιτική. Τώρα, τι κάνει η Γιάννη Στοκεραμίδια ή τι δουλειά έχει η Αλεμπού στο Παζάρι είναι μια άλλη ιστορία. Πάντω μέχρι τώρα κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι, είναι αυτό, η αλεμπου στο παζαρι ειναι μια αλλη ιστορια παντως μεχρι τωρα κανει καλα τη δουλεια του. Αλλά για τα συμφέροντά του χαρά. Που... Θέλω να πω ότι όποιο θέλει εκεί <laughs> ο, <laughs> <παιδιά. Είξεκάθαρο. laughs> είναι κάποιο. Πάντω εγώ ενισχύω το να το βάλουμε και σαν, σαν, σαν στήχημα να μου βρούνε κάποιον ο οποίος μίλησε ναι. σε, τέτοια, σε τέτοιο πάνελ, μάλλον συγγνώμη, σε τέτοια εκδήλωση το Brookings και στάθηκε ενάντια στην πολιτική ή δεν ε, υπεράσπισε την εξέφραση στην αμερικανική πολιτική στη θητεία του ως πολιτικός, είτε ήταν κυβερνών πολιτικός είτε όχι από τότε που ιδρύθηκε τουλάχιστον μετά το δεύτερο πόλεμο που υπήρχε το Brookings όχι πώς, πριν, απλά πριν, το Μπρούκινγκς ενδιαφέρονταν κυρίως για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξει και λιγότερο για τις εθνές. Δημήτρη, εχθές το αφήσαμε το θέμα και θέλω λίγο να το επαναλάβουμε. Προς το τέλος έφτασες, ε, πρόλαβε λίγο να αναφέρεις, στο τι πρεσβεύει. Ναι. Συγκεκριμένο Ιστιτούτο το για και κάμε την κρίση έτσι. Ναι. Και είδαμε κάποιες ταυτόσημες συμπτωματικά απόψεις Ναι, ξεκίνησε καταρχήν με μια εξαιρετική έκθεση για την Παγκόσμια πολιτική του κύριου Ζίγνιου Πρεζήσκει, mm. εκ μέρους του ιδρύματο Brookings, ε, το Brookings που ε, τις, μάλλον που έλεγε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ανοίξουν και το μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο του Ιράν. Mm -hmm. Πώ, διαμέσου δολιοφθοράς και εξαγοράς εσωτερικής εξαγοράς του πολιτικού συστήματος του Ιράν, δηλαδή ενός μέρους των Μουλάδων. Πράγμα που το επιχείρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες το επιχείρησαν, <σοβή> να μην το ξεχνάμε έγινε προ, ε, ε, ε, με τον ε, Αρματζανί, ήταν ένας εκφραστής αυτής της εξαγορασμένης Μουλάδικης ελίτ που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί για να πατήσουν πόδια απέτυχε το συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμόζουν άλλα σχέδια δόλιο φθορά, τα κτλ. Και κυρίω, κατά κύριο λόγο, τώρα γίνεται μέσω, της επιλεκτή, μέσω της, ε, το στραγγαλισμού της οικονομίας του στραγγαλισμού τη οικονομία του Ιράν διαμέσου των ε, κυρώσεων. Και αυτό ήταν στι προτάσει του Μπρούκινγκ. Mm -hmm. Απ' στην Ευρώπη έχουν τη αυτή λογική. Την οποία την αναφέρει και ο κ. Παπανδρέου. Στο, Παπανδρέου, στο, στο συγκεκριμένο άρθρο ναι, αυτό αυτό που λέμε. Χθε, στο policy, mm -hmm. που έγραψε ο κ. Παπανδρέου και να αναβήσεις που θα βρεθούν θα γίνουν περίεργες μαχιές; Ναι, λοιπόν το, ε, θα αναφ να αναφερθούμε τότε στον κ. Παπανδρέου γιατί εκφράζει αυτή τη λογική ναι. Λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου ε, δημοσιεύει το του αυτό ανάμεσα στους, στους πολύ μεγάλους statesmen ε, του κόσμου που καλεί το foreign policy να, πάρει θέση, να πάρουν θέση για το τι πρέπει να κάνει ε, στην τετρα, τετρακόστη ε, σα, το, ο τέτος πρόεδρος των ΗΠΑ πολιτείων mm. λοιπόν δηλαδή Ομπάμα και κύριος Παπανδρέου λέει σώστε την Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη κρατηθείτε όμως γιατί ξεκινάει με την εξή διατημή λέει ότι από τη στιγμή λέει που ολόκληρο το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι, α, ήταν απόρρια των Αμερικανών διπλωματών και των Αμερικανικών δολαριών θα πρέπει η Αμερική σήμερα να ασκήσει την ηγεμονία της και να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα Να λοιπόν, ασκήσει την ηγεμονία της Ναι, η Αμερική. στην πραγματικότητα δηλαδή μας hey. λέει <laughs> ότι ο, το το, Marshall, το σχέδιο Μάρσαλ το οποίο έφτιαξε την ΕΟΚ yeah. την εποχή εκείνη ξεκίνησε δηλαδή με την ιστορία αυτή ξεκίνησε λέει με το πρώτο βήμα ήταν να σώσει την Ελλάδα από το σιδερούν παραπέτασμα ε, και έτσι να σώσει μέσω το, το ότι έσωσε την Ελλάδα από το σιδερούν παραπέτασμα οι ΗΠΑ με το να μα βυθίσουν στον απίστευτο εμφύλιο που έζησε η χώρα ε, με έναν από τους πρωταγωνιστές, του πρωταγωνιστές του παπούτου, του και μακελάρι του ελληνικού λαού. Ε, τον έσω μας έσωσε, έσωσαν οι Αμερικανοί την Ελλάδα και μέσω της Ελλάδος έσωσαν και το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα ε, θεμιλιώνοντας την ΕΟΚ οι Αμερικανοί διπλωμάτες με τα Αμερικανικά δολάρια κατά τον κύριο Παπανδρέου Μάλιστα Δεν έχει άδικο, έτσι έγινε η ιστορία α, α, Απλά ο κύριος Παπανδρέου θεωρεί ότι πρέπει να γίνει και τώρα ναι, Κατά λοιπόν με αυτή την έννοια ότι θα λέει, θα πρέπει να οι Αμερικανοί, ο, ο κύριο Ομπάμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της, της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εδώ και μπρό, όπως ακριβώς έπαιξαν ρόλο στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επανένωση Γερμανίας Μάλιστα. Λοιπόν, η ομάδα του κύριου Ομπάμα με επικεφαλής το Υπουργείο Οικονομικών ε, όφησε τους Ευρωπαίους σε μια σειρά αποφασιστικά βήματα. Από την δημιουργία ε, χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στηρίξης μέχρι την συλλογικοποίηση του χρέους με στόχο να αποκατασταθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια στις ιστερούμενες ευρωπαϊκές οικονομίες. Δυστυχώς όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν, ε, δεν έχουν ακούσει στο βαθμό που θα έπρεπε αυτές τις συμβουλές και τις παροδοτήσεις των Αμερικανών πράγμα που βεβαίως έχει οδηγήσει στο να συνεχίζεται η ευρωπαϊκή κρίση. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο project Ελλάδα και όχι απλά να, για να μπορέσουν οι Αμερικανοί να αφήσουν τη σφραγίδα τους στην, στο, στο, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια ευρύτατη συμμαχία με κύρια κύριο έμφαση στο ενεργειακό, στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, όπου παίζει καθοριστικό ρόλο η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το εγχείρημα, ο κύριος Παπανδρέου το ονομάζει πράσινο σχέδιο Μάρσαλ. Το άλογα. <χω> <χω> <χω> Ναι, είναι από τα πράσινα άλογα του παντρελ. Πάμε στο πράσινο ο ο σχέδιο Μάρσαλ. Αλλά, αλλά καταλάβαμε και γιατί την έχει. Γιατί κάπου να... τον κοροϊδεύαμε, λέγαμε χαχαχούχα. Αλλά ο, ο κ. Παπαδόρ ξέρει πολύ καλά τι, έλεγε. τι έκανε. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει ε, μέρο αυτού του, σχέδιου, <χω> του, του, του, του, του, του πράσινου σχέδιου Μάρσαλ. <χω> ε, το οποίο βεβαίω θα ενισχυθεί Από τα λεφτά των ΗΠΑ και βεβαίω τι αμερικανικέ πολιτικές που θα παίξουν τον κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή και δεν έχει μόνο να κάνει με την συλλογική δηλαδή ξέχασε, το, ναι. ξέχασε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές συλλογική αξιοποίηση ε, των πλουτοπαραγωγικών χωρών των πηγών της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής Μέση Ανατολή, βόρεια Αφρική κτλ mm -hmm. αλλά και των ανανεώσιμων, ανανεώσιμων πηγών και όλα αυτά τα πράγματα Με άλλα λόγια ο κύριος α, Παπανδρέου ε, κάνει δύο πράγματα Πρώτον δηλώνει για μια ακόμη φορά Ότι είναι πράκτορα των αμερικανικών συμφερόντων Με το πιο ξεκάθαρο τρόπο ναι, σωστό. Λοιπόν δεύτερο Ότι προσπαθεί να α, ενισχύσει Το ρόλο α, των ΗΠΑ Και, το, το, και τη δίσδυσή του Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτή ήταν η αποστολή του mm -hmm. εξάλλου Εξ αρχής Και βεβαίως Να λειτουργήσει και πάλι η Ελλάδα ως το πειραματόσο της αμερικανικής επιρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το το πολύ βασικό προφανώς έχει συνδεθεί με πολύ χοντρά συμφέροντα α, που αφορούν την αξιοποίηση των ενεργειακού πλούτου mm -hmm. και καλεί τον Ομπάμα να μην αφήσει τους Γερμανούς να πάρουν να τα ενεργειακά αποθέματα θέματα mm -hmm. της περιοχής mm -hmm. οπότε να μπουν εκεί πέρα κάτι που διαφενόταν τουλάχιστον πριν μερικού μήνε. δηλαδή ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν Uh, ενδιαφέρονταν κυρίως για, τα ενεργειακά, uh, για τις ενεργειακές για τα ενεργειακά αποθέματα τους ευρύτες λεκάνιστρες uh, του Αιγαίου mm. και το άφηναν uh, προς Γερμανούς από ό,τι φαίνεται αυτή η στάση μάλλον πάει να αλλάξει και έτσι ο λαγό τους Ίσως και από πίεση μπορεί να πάει να αλλάξει, διότι όταν έχουμε διαφόρους που μα εξυπηρετούν στην περιοχή ναι, και αυτοί έχουν δικοσοκομεία και συμφέροντα, θα το δούμε στην πορεία. Συγγνώμη, εντάξει, φύγε εγώ σε θα δώσουμε και εσύ το τυράκι. Θα μπορούσαμε να το μάθουμε, α πούμε, για παράδειγμα, αν γινόταν μια σοβαρή έρευνα για το ποιο χρηματοδοτεί τη διαβίωση του κύριο Παπανδρέου αυτή τη στιγμή. Τώρα όταν λες σοβαρό. Σο... Μα τώρα είσαι σοβαρός. Τώρα Ω, ότι εγώ, έχουμε ζητήματα εδώ ανοιχτά τεράστια και θα δούμε πώ ζει ο κ. Παπανδρέου. Εδώ δεν ενδιαφέρεται κανείς για το πώς επιβιώνεις εσύ, εγώ, ο καθημερινός είναι πολίτης. Είναι Όχι, ο καθημερινός πολίτης δεν ενδιαφέρεται με όλα αυτά που το επιβάλλουν καθημερινά. Βλέπεις κανέναν ενδιαφέρεται? Όχι. Με το γεγονός ότι μέχρι τη Δευτέρα η Βουλή θα πάει να παίξει πάλι τη νέα της οπερέτα... Να πάει να υπογράψει τι 7 νομοθετικέ ε, πράξει που είχαμε. Πράξει νομοθετικού, νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Μπράβο, 7 στο σύνολο. Τη Δευτέρα, μέσα σε ένα άρθρο θα περάσουν αυτά. Θα περάσουν όλα αυτά έτσι, τα πράγματα. Λοιπόν. Αν, ταυτόχρονα όμω θα ψηφίσουμε και τις προ... για τι προανακριτικέ. Τέσσερι κάλπε είναι. Όχι, τέσσερι κάλπε. Τέσσερι πόσε είναι. Τέσσερι κάλπε. Γιατί τέσσερι? Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Του Ψίλυζα. Η ναι, του... πρόταση τη ε, κυβέρνηση. Τη κυβέρνηση, δύο. Ναι, η πρόταση Καμένου. του Καμένου. Η τέταρτη Πα... πού βγήκε, ρε παιδιά, γιατί λοιπόν. λοιπόν, δεν την πήραγα μπάρει. Μήπω η τέταρτη είναι. Δεν ψηφίζω καμιά τις τι τρει. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάνω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Μπορεί να μην υπάρχει αυτό. Αυτό να πει. Λοιπόν, τέλο πάντων, το Πασόκλειο. Το ίδιο είναι. Το ΓΟΚΟΕ. Ναι. Ε, αποφάσισε να ψηφίσει, του ψήφιζα την πρόταση. Mm. Με ανακοίνωση χθε. Μα κοινοβουλευτική. Ναι, mm. μάλλον mm. έπαιξε ρόλο στο Χρυσή Αυγή. Mm. Στο Χρυσή Αυγή, mm. ότι mm. δεν ναι, θα θέλανε να του κολλήσουν την αιτήσια αυτή. Εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, γιατί δεν δημιουργείται ένα κύμα και κίνημα, α θέτοντα επίσημα τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή που έχουν και το δικαίωμα, έτσι. Γιατί δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα πουθενά άλλο. Τέτοια δημοκρατία έχουμε. Ε, ότι οι πρωθυπουργοί της χώρας από τον Μάιο 2010 και μετά όπως οι βουλευτές, οι υπηρεσιακοί παράγοντες δικαστικοί και οποιοδήποτε άλλοι συνέργησαν στην επιβολή του συγκεκριμένου μνημονίου και τα λοιπά παραβίασαν το 120 παράγραφος 3 ε, Έχεις καταλάβει γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία Όχι Διαπα... λέω δεν θα δε... μπορούσαμε το θέσουμε αν να το θέσουμε, να το εμείς θέσουμε. να το θέσουμε Καλά εμείς να, να, το να το θέσουμε, το θέσουμε. Ε. Το Αλλά αυτοί που μας το πολύ πέσουν είναι πολλοί πατριώτες, έτσι και πολλοί πολύ αυτοί και τέλος πάντων βρήκαν και την υπεξαγωγή εγγράφου ή USB όλα αυτά τα πράγματα ε, ναι, και βρήκαν ναι. αυτό πράγμα και το ένα και, και το σύντροφό του ο κύριος Τσίπας δεν θέλει να τον προδώσει οπότε δεν, πάει, δεν βάζει ε. τον παντρέο στο, στο, στο κάδρο αλλιώς το Brookings θα το παίρνει πίσω την σύνταξη συντα... του. Την ταυτότητα. Τι ταυτό... <laughs> την πρόσκληση. Οπότε <laughs> σου λέει τώρα πού να πάω και πώ θα πάω κτλ. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε. Mm -hmm. Το Google δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει. Ή μάλλον καταλαβαίνουμε ποιο mm -hmm. είναι ο ρόλος του. Mm -hmm. Λοιπόν, και τη κυρία Παπαρίγα. Ο κύριος Καμένο που το παίζει πατριώτη ακριβώ. Πού είναι ο ακριβώ ο πατριωτισμό του. Στο να κινεί διαδικασία πλημελήματο ώστε να παραγραφούν όλα τα άλλα. Γιατί η ιστορία της Προανακριτικής Επιτροπής είναι ιστορία πολύ βρώμικη και εξ αρχής βρώμικη επινοήθηκε μόνο και μόνο για να μην δικάζεται κανένας πολιτικός. Διότι δεν νοείται πολιτικός να δικάζεται από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να δικάζεται από αυτόν που εκλέγεται που τον εκλέγει, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Και αυτό διαμέσου μόνο ενό τρόπου υπάρχει. Τις ανεξάρτητες, αν υπήρχε δικαιοσύνη. Αυτό χρειάζεται ένα, μεικτό, κατά τη γνώμη μου, ένα Διευρυμένη σύνδεση, ορκωτό δικαστήριο, mm -hmm. όπου θα του δικάζει αυτού mm -hmm. όποτε υπάρχει ή του παραπέμπουν οι πολίτε, έτσι με μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα πρέπει να προβλέπεται από το Σύνταγμα, είτε mm -hmm. του παραπέμπει η Βουλή ή οτιδήποτε. Ή οποιοδήποτε ο απολύτη, μην νιώτα του. Mm -hmm. Αυτό το δικαστήριο πρέπει να του mm -hmm. να του uh, δικάζει. Αλλά επειδή δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία από το Σύνταγμα, έχουν φτιάξει την διαδικασία ξεπλήματο των λιρών πολιτικών και όλοι παίζουν ωραία το μέσα. Με επιχειρήματα καταπληκτικά, όπω βγαίνει ο κ. Βενιζέρο και λέει, θα ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή. Άμα είσαι, κλεφτα... είσαι κλεφτρώνιερε, προφανώ θα σε ποινικοποιήσετε. Δηλαδή, δεν κατάλαβα σε δηλαδή. Το πολιτικό κόμμα του ε, δικαιούσε να κλέβει, ε, δηλαδή. να δολοφονεί, να εξοντώνει, να, να, ε, να διαπράττει εθνική προδοσία και να σου λένε δεν τρέχει Ωραία. τίποτα, αγαπητέ. Ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε το τι παιχνίδι παίζεται. Αυτή τη στιγμή σε βάρος του ελληνικού λαού και σε βάρος της χώρας. Τη στιγμή που περνάνε αδέτα κουβέτα πάντα από αυτό το άθλιο κοινοβούλιο που έχουμε. Να <Δέρεις> σου πω, οι Γερμανοί, θα πρέπει. <Το> ε, ε, θα... Θεωρώ ότι ίσω μάλλον δεν περιμένω τόσο εύκολα τα πράγματα. Ε, εγώ θέλω να συνειδητοποιήσει ο κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμο πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Ότι όσο αυτοί βγάζουν ανακοινώσει, τη μία για τη Βίλα Αμαλία, την άλλη για το στικάκι τη Λαγκάρτ που ούτε πότε είναι το πρωτότυπο κτλ. Την τρίτη, α τώρα θα βγει και ο Βουλγαράκη, βγήκε, οκ. Okay, θα έχουμε τέτοια, ρε, παιδί μου, τέτοια επεισόδια. Ε, οι Γερμανοί, οι εταίροι μα γενικότερα. Περνάνε ό,τι γουστάρουνε, κάνουνε ό,τι θέλουν, έχουν περάσει τα έσχη, έχει καταληθεί κάθε έννοια δημοκρατίας, καλά εθνική κυριαρχία, έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Προχθές για όσους δεν ακούσαν την εκπομπή της Τρίτης, την Τρίτη είχαμε εδώ τον ε, περικλήκα πετανόπλο έτσι, mm -hmm. λοιπόν, μας έλεγε αυτά τα στοιχεία, ακούστε αυτή την εκπομπή, είναι στο αρχείο, για το πόσο ωραίο κάνουν business ανενόχλητοι οι δήμαρχοι, με τους Γερμανούς και εκποιούν όλη την περιουσία χθες... μπορεί να είναι στη δική σα την πόλη ακούστε την εκπομπή να μάθετε τι έχει συμβεί Α, χθες ε, ο Μπουτάρη έστειλε επιστολή σε όλους τους δημάρχους mm -hmm. που συμμετείχαν στην γερμανική συνέλευση ε, την 3η του Νοεμβρίου του 2012 oh, okay. που έγινε η ιστορία επάνω okay, στο... στη Θεσσαλονίκη τους ευχαρίστησε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους okay. και ελπίζει στην 4 να έχουν ολοκληρωθεί τα project επενδύσεων Ταυτόχρονα οι Γερμανοί ε, έχουν βγάλει ένα κοινό θέν σε τα ελληνικά γερμανικής πρόελευσης. Ε, νομίζω ότι θα μπορείτε να το βρείτε και στο site της γερμα, ελληνογερμανικής συνεργασίας. Εγώ το, το έχω πάλι στα χέρια μου. Μου στάλθηκε γιατί αυτό συνόδευε την επιστολή Μπουτάρη. Ο Μπουτάρης λειτουργεί ως... Ο Ταμπακόπουλος της σημαίνης εποχής, ο Ταμπακόπουλος ξέρουν οι παλιοί τι σήμαινε ο δοσίλογος mm -hmm. ή ο Παπακοσταντίνου της εποχής, ήταν ένας ακόμη από αυτούς τους δοσίλογους που κάνανε μικτές ελληνογερμανικές επιχειρήσεις όπως και ο Κύριος Πικραμένος, ο μπαμπά ναι, του Κύριου Πικραμένος, που πάλι τέτοιος ήταν στην ναζιστική κατοχή, λοιπόν, ο κύριο Μπουτάρης που βεβαίω θα τον δούμε και να ξανακατεβαίνει δυστυχώ ε, στι εκλογέ, που κανονικά αυτοί δεν πρέπει να, καν να κυκλοφορούν στου δρόμου. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν στου ναι, δρόμου. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για δοσίλογου χειρότερου από του παλιά αναζητική κατοχή, γιατί τέλο πάντων, παιδιά, ποια μάχη χάσαμε και μα έχουν παραδώσει αυτοί. Ποια μάχη ακριβώ χάσαμε, δηλαδή ποιο πόλεμο. Και αυτό είναι το ζήτημα. Άκουγα σήμερα τον κύριο Κακλαμάνη σε ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος λέγει επειδή λέει κολλά αυτό. Τι είπε ο το απίστευτο. Λοιπόν, ε, είπε το εξή φοβερό, ότι την περίοδο της κατοχής του 1940 ε, δεν είχαμε δημοκρατία, έτσι είναι γνωστό. Ήταν ε, κυβέρνηση μεταξά. Λοιπόν, ωστόσο ο ελληνικός λαός πήγε στον πόλεμο για να πολεμήσει για την πατρίδα του. Και στα ε, μετώπιστα και παντού γινόταν δουλειά για την ε, απελευθέρωση της χώρας. Δεν έμεινε, είπε ο κ. Κακλαμάνης, ο λαός πίσω επειδή είχαμε έναν δικτάκτορα στην εξουσία και είπαμε δεν πάμε να έτσι απελευθέρωσουμε τη χώρα. Και τι έκανε το τόπι, με το φοβερό ιστορικά τώρα ο κ. Κακλαμάνης. Συνέκρινε το τότε με το σήμερα λέγοντας ότι σήμερα αρνούμαστε να βοηθήσουμε στη μάχη. Σε ποια μάχη. Ο λαό δεν αρνήθηκε. Δεν του ζητήθηκε να δώσει καμία μάχη. Του ζητήθηκε να σκύψει και να, να παραδώσει ποιος τη χώρα. Ποιο κα κα καλαμάει να του ζητήσει Ο πρόεδρο. Ναι, ο πρόεδρο. Συγγνώμη, δεν ξέρετε. Να πούμε το. Ναι, αυτό. Αυτό. Λοιπόν και μα λέει. Και λέω, κοίταξε να δει τώρα. Μα εδώ το ζήτημα, γιατί ο λαό αντιδρά, Γιατί δεν του ζητήθηκε να δώσει μάχη. καμία μάχη. Σε ποια μάχη Αυτό δεν είναι το θέμα μα. Στη μάχη τη εξόντωση του. Σε Μάλλον, ποια μάχη. Ε, οι νέε μάχε για τον κύριο Ρελαμάνι ήταν οι συναντήσει του κυρίου Σαμαρά με τη Μέρκελ. Μάλλον αυτό εννοεί. Αυτό είναι μάχε. Εκεί Γιατί τουλάχιστον μάχες. ο φασίστας μεταξύ είπε ένα όχι. Δεν είπε όχι ακριβώ, είπε... Είναι ιστορικά το έχουμε. Ναι. Αλλό αγκαία ας πούμε. Λοιπόν, λοιπόν αυτός είναι, αυτό αυτός σημαίνει πόλεμο ναι. Λοιπόν, <laughs> ωραία. Και ο άλλο του εξήγησε, μα δεν ζητάμε πολλά. Ένα δρόμο, δύο αεροδρόμια και τρία λιμάνια. Ήταν και, ήταν και συγκεκριμένοι. Ναι. Όχι σαν και αυτού οι οποίοι ήταν τα πάντα. Όχι, θέλουμε εσά, τα, τα σοβακά σα, τα παιδιά σα, τι γυναίκε ναι. σα, τα σπίτια σα, ναι. το έδαφο που πατάτε, ναι. τι θάλασσες, τον αέρα, τον ήλιο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όχι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, άλλα. αυτά είπαν τότε και λέει, όχι ρε παιδιά, του λέγε ο του λέει, λάθο κάνετε, με παρεξηγήσατε. Δεν θέλουμε, εμεί εγγυόμαστε την κυριαρχία τη Ελλάδα, θέλουμε απλά διέλευση. Ναι. Και βλέπω υπάρχουν και ορισμένα βούρλα στην αριστερά που το παίζουν δίθεν αριστεροί και γράφουν στην αυγή βεβαίω που άλλου να γράφανε. Οι οποίοι μα λέγανε ότι αυτό ήταν εκδήλωση ξενοφοβία εκ μέρου του, του, του μεταξά του και του ελληνικού λαού. Τι ζητάγανε οι Ιταλοί, λέει, Να περάσουν από εκεί πέρα, λέει. Προ Θεού, λέγεται. Μα ρατσιστέ από τότε, εντάξει. Είμαστε ρατσιστέ, ναι, ναι. εντάξει. Είχαμε πρόβλημα Και τι ξέρω. κάναμε, κάναμε το, α, το, το αδιανόητο. Αντί να δώσουμε τα λιμάνια, έτσι, ε, κάναμε πόλεμο. Ναι. Ε, δεν είχαμε τον κύριο αυτόν μαζί με του το, ομοειδάτε του που σήμερα κυβερνούν τη χώρα να τα παραδώσουν όλα εξ αρχή. Ε, αυτό εξηγεί πολλά και για την πόλη που θα ακολουθηθεί έτσι. Έχει και, και το έμα. Έχει όμω ενδιαφέρον, ενδιαφέρον για όποιον έχει, ε, έχει τη δυνατότητα τέλο πάντων mm -hmm. και την πρόσβαση να διαβάσει την απολογία τη Ολάκογλου στην δίκη των δοσιλόγων mm -hmm. Να δει ποιο έδωσε ακριβώ τη μάχη και πώ το καθεστώ τη εποχή λειτουργήσε υπονομευτικά στη μάχη που έδινε ο ελληνικός λαός Ποιο σήκωσε το βάρος του πετόπου είναι εξαιρετική η απολογία προσπαθούσα βεβαίως να δικαιολογήσει τον εαυτό του αλλά το ότι πως ακριβώς λειτουργήσε το αλβανικό το πως έδωσε τη μάχη τσολάκουλου, δεν είναι αυτός δεν είναι ο στριφός υποπτός δια πεπιθήσεις λοιπόν να διαβάσουμε το τι λέει τσολάκογλου τσολάκογλου και αυτό ο κ. Κακλαμάνης ποια ακριβώς μάχη έχει δώσει. Που ακριβώς, σε ποια μάχη συμμετέχει αυτή τη στιγμή. Στο πόγραντα, πού ακριβώς βρίσκεται. Ε, στη μάχη... Ή μήπως μάχη. έχει ντυνθεί κοκορόφτερος και μας έχει καλυγάτα, και μας έχει φορτωθεί εδώ μέσα. Στη μάχη της δόση. Για να γίνονται όλα με δόσεις να ε, παίρνουμε ε, ε, τις δόσεις μας. αυτό είναι εξαρτημένο, πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δηλαδή στη μόνη μάχη που αυτή τη στιγμή ο μόνο πόλεμο που διεξάγεται είναι ο πόλεμο εξόντωσης, μαζικής εξόντωσης mm. και γυρενοκτονίας του ελληνικού λαού. Και για αυτόν τον λόγο αυτοί οι κύριοι θα δικαστούν. Όχι αυτά τα σκηνοθετημένα τις νόφα βουλής που έχουμε, αλλά πραγματική δίκη. Και αυτή τη φορά δεν θα τη γλιτώσουν όπως πάλι mm -hmm. Δεν θα τη γλιτώσουν. Το λυπήσω και επειδή τώρα δεν ξέρω και το συνειρμώ εντάξει θα κάνουμε μια, μια διακόπη θα πάρουμε μια μουσική ανάσα ε, ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στο άρθρο του κυρίου Παπανδρέου έλεγες στο μου και το θυμήθηκα ναι. επειδή το βασικό είναι το σχέδιο Μάρσαλ και πλέον έχουμε διαφορετικέ φωνέ που μα μιλάνε για ένα σχέδιο mm -hmm. Μάσλα. Αλλά αυτό ναι. το ονομάζει πράσινο, άλλο το ονομάζει κόκκινο, άλλο το ονομάζει δεύτερο σχέδιο Μάσλα, δεν έχει σημασία. Από, όλοι την ασ... Από την Αμερική ξεκίνησε η ιδέα πάντω Από... και του νέου σχέδιου Μάσλα. Από την Αμερική ξεκίνησε. Το βασικό, το βασικό ζήτημα, έτσι, αυτό είναι το πώ το λίγο το, το, το παραφράζει ο καθένα. Βλέπουμε όμω ότι και σε διαφορετικά κόμματα. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο σε ένα χώρο, είναι σε πολλού χώρου. Ε, και ήθελα να σε ρωτήσω, ε, υπάρχει τελικά μήπως η σχετισμή υπέρ Αμερικής αυτή τη στιγμή αρχίζει να πλειοψηφεί το, στο ελληνικό Όχι, κοινοβούλιο ότι... ή στην πολιτική σκηνή να το πούμε. Να εγώ το νομίζω το ότι γίνεται μια πολύ πιο έντονη παρουσία του Αμερικανικού Ταμίκο. Κόμματος mm. αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή και θα, το, θα, δούμε να, κατά τη γνώμη μου, θα δούμε να ενισχύεται mm. αυτή η τάση και το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί πώ θα το κάνουμε. Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν ισχυρά ερίσματα εδώ και όπω και να το κάνουμε, αλλά οι Αμερικανοί έχουν πιο πατοπαράδοτα ερίσματα mm. εδώ στην ελληνική πολιτική. Λέω ότι και το σχέδιο αυτού του μεταξύ μα εμφυλίου, που πάμε στα άκρα, τώρα βλέπει αυτό το θέμα του να ξαναχωρίσουμε αριστερά κάτι ξέρει, υποτίθεται προοδευτικό κτλ. στο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι είναι η Χρυσή Αυγή, αυτή οι δύο πόλη, είναι ένα σχέδιο που. Το χρησιμοποιεί συνήθω η Αμερική. Δηλαδή και, ναι, είναι, σαν ναι, πολιτική ναι, της ενώ ναι, στο να. Αυτό είναι σωστό, και διότι και να... καταρχήν είναι επινόηση των Βρετανών, να το ξέρουμε. Mm. Αυτοί ήταν οι μάγιστροι στο, στο να μπορεί να χειρίζονται το ζήτημα του Διέρη και Βασίλεβα. Έτσι, πάντα η ναι. Βρετανοί. Μετά οι Αμερικανοί επάυξησαν το και ανέπτυξαν. Το ναι, το ξαν. Οι, Γερμα... οι Γερμανοί ήταν πολύ πιο μονοκόμματε αυτοί. Mm. Απλά σε εξοντώνουν. Ναι, δεν παίρνουν. Περιμένω να πιστέψω και να δεν αυτέ τι διαδικασίε οι Γερμανοί. Ναι, γι, γι' αυτό χρειάστηκαν ειδικέ εγγύσει από του Βρετανού και από το Κάιρο, mm. από το Γενικό Στατηγείο του, του Κάιρου, σε συνεργασία με το σύνολο του ελληνικού αστικού πολιτικού κόσμου τη εποχής εκείνης, που δεν συμμετείχε φυσικά στην αντίσταση, για να μπορέσουν οι Γερμανοί να πιστούν ότι έπρεπε να δημιουργήσουν τα ασφαλείας, τους ταγματαλίτες δηλαδή που λέγανε εκείνη την εποχή που λειτουργούσαν βεβαίως στην στη λογική πρόκληση εμφυλίου πολέμου και για αυτό το λόγο καταδικάστηκε και ο ράλη και ο Λογοθετόπουλος για πρόκληση, πρόκληση εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα με ισόβια δεσμά και θάνατο και εις θάνατο λοιπόν άσχετα με το γεγονό ότι μετά τους τη λοιπόν α, αυτό πάνε να κάνουμε τώρα να. και τώρα Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα δούμε και τα ερωτήματά σας. Ε, Επάν και ενώ το ερώτημά σας, την απορία σας, την παρατήρησή σας, οποιαδήποτε πληροφορία και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ και σας έχω πει, βρε παιδιά, μην ανοίγετε την τηλεόραση και συγχίζεστε και μετά μου στάλετε εδώ πέρα τα μηνύματα. Ανοίγουν την τηλεόραση. Την τηλεόραση την κλείνουμε. Τέλος. Μπορούμε και να τη δωρήσουμε, να μην την έχουμε καν στο σπίτι μα. Δώστε τη σε κάποιον άνθρωπο που, που, που ξέρω εγώ, αν και κανονικά δεν πρέπει να τη δώσετε πουθενά. Στα σκουπίδια πρέπει να την. Κρεμάστρα. Έτσι. Κρεμάστε. Λοιπόν, κρεμάστε. κρεμάστρα. Ωραία, και αυτό. Κρεμάστρα. Λοιπόν. Ε, δεν ανοίγουμε τηλεόραση, μου λέτε τώρα ο Βασίλη. Βασίλη, τι να σου κάνω. Άκουσα λέει τυχαία γιατί γενικά αποφεύγω να την ανοίγω. Ε, καλά, Βασίλη. Άκουσα, λέει, χθε το βράδυ στην τηλεόραση τον κύριο Ράμφο, καλεσμένο τον κύριο Μπογδάνο στο Σκάι, εκεί που είχε σπάει Δημήτρη. Πραγματικά κάποια στιγμή μου ήρθε η διάθεση να πετάξω την τηλεόραση από το παράθυρο από αυτά που άκουγα. Πρέπει, λέει, να δείτε την εκπομπή για να καταλάβετε τι εννοώ. Εννοώ, τι ξεπεσμό. Όχι, δεν θα τη δούμε την εκπομπή. Τα νεύρα <συμπή> μα έχουν έτσι διαλυθεί. Βάλουμε την ψυχραιμία μα. Ο κύριο Ράμφο είναι από αυτού που. Είναι οι αγγλοσάξονε, η αγγλική αριστοκρατία. Είχε επειδή α, ε, στοιχείο της διακόσμησης του σπιτιού ήταν και ένας στις βιβλιοθήκες που πάντα με εντυπωσίαζαν. Ναι. Βέβαια υπήρχε ένα κομμάτι που όντω διάβαζε, ήταν έχει, ε, εντυπωσιακή παιδεία. Αλλά είχαν επινοήσει και μια ειδική κατηγορία α, βιβλίων. Δηλαδή? Τα, τα Coffee Table Books. Α, τα χρησιμοποιούμε για το Λέξτε. καφέ <laughs> Όχι, είναι, ξέρεις ναι. Φτιάχναμε, ξέρεις, είχαν τα μικρά τραπεζάκια Τα ωραία που σου προσφεραν το καφέ, καφέ Και έπρεπε να υπάρχει και ένα βιβλίο δίπλα ναι. Που το διάβαζες ε, χαργιδιζόμενος yeah. ε, την ώρα που πίνεις καφέ. Το ξεφύλησες. Ανάλαφο βιβλίο, yeah. έτσι, κάτι τη πλάκα, ας yeah. πούμε, έτσι είναι αυτό, yeah. για το κουσκούς και την παρέα. Το κατάλαβα βέβαια. Λοιπόν, Αλλά να είναι και ένα σου επίπεδο, όχι όπως αυτά του κωμοτηρίου, που είναι yeah. τα κουτσομπολιστικά. Ε, ο κύριο Γράμφος δηλαδή, ανήκει πάνω. σε αυτήν την κατηγορία. Yeah. Coffee table διανοούμενος. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, είναι για το επίπεδο ε, διανόηση mm. και συζήτησης των καλών κυριών στα καλά σαλόνια, που ξέρουνε περίπου κάτι κολυβογράμματα της κακιάς συμφοράς από τα φωτορομάντζα να. και φαντάζονται ότι ο κύριος ράμφο είναι και, να μην το πω, ναι, ε, ε, τους διανοούμενους. Το ναι, ναι, ναι. Είναι από αυτό που το, χαρη, ουσιακά, το κλασικό χαρικλινικό, ας πούμε, κουλτούρα ναι. να φύγουμε. Ναι. Λοιπόν, ε, ο άνθρωπος είναι ρηχός μέχρι αιδίας ναι. το επίπεδο μόρφωσή του και ε, γνώσεις του είναι παιδάριώδες και φυσικά επειδή τυχαίνει προβολής νομίζουν οι άλλοι ότι είναι διανόμενος Λοιπόν, κουλτούρα να φύγουμε Κάπως έτσι Λοιπόν, ε, ο Ανδρέας Αχ Ανδρέα, τώρα Ένας νομοσιολόγος λέει χθες μου είπε ότι ο Τσίπρας ο... Πήγε δήθεν στη Βραζίλεια, κανονικά, όπου έβγαλε και φωτογραφίε. την πραγματικότητα, λέει, μεταφέρθηκε στι Ηνωμένε mm. Πολιτείε, όπου πέρασε σχολή πρωθυπουργών και ορκίστηκε πίστη στους Αμερικάνου. Τώρα, <laughs> αυτό, Αντρέα, την πληροφόρηση έχει <laughs> και από εκεί που τα έχει. Δεν νομίζω ότι γίνονται έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα γίνονται. Δεν έχουν ανάγκη για όρκου, πίστε και, και τα αρέστα. Ή από τη στιγμή που εσύ ταυτίζεσαι πλήρω με την πολιτική των Αμερικανών στα βασικά ζητήματα, οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα μαζί σου. Ίσα ίσα που θα σε ενισχύσουν βάζοντας συγκεκριμένους επιχειρηματίες να ανοίξουν εφημερίδες για σένα mm. και να χρηματοδοτήσουν εφημερίδες για σένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με πόσες εφημερίδες για να βάλουμε κάτω 6 μέρες ε, Η αυγή παραμένει σταθερή Καλά εντάξει ποιος την κατωράει την αυγή λοιπόν την 6 μέρε, ε, γιατί πέφτει, το... πέφτει. Η... Ποιο, η... για έξι μέρες βέβαια μέρε όχι, η Αυγή, η Αυγή Λοιπόν, τώς. τα εξι μέρε βέβαια θα φάει φούντο γιατί ήταν τόσο ξεδιάντροπα η ΠΕΤΟ ΤΣΥΠΡΑ δηλαδή μα είχε πρίξει, μα ναι. είχε πρίξει ας πούμε κάθε δεύτερο φύλλο είχε την φάτσα φορά α πούμε εντάξει ρε παιδί μου και μάλιστα σε φωτογραφίε προεκλογών mm. που δεν είχε κάνει το γνωστό ναι. ε, το γνωστό facelift. Ε, φεύγοντας τα θρυδιά και ήταν λιγάκι ασκηθροπός λοιπόν μας έπαιξε τόσο πολύ που λέει άντε και πνιγείτε ακόμη και οι αναγνώσεις του ΕΤΟΠΑ, αυτό το πράγμα. λοιπόν ε, βγαίνει η, η, η ελευθεροτυπία, ελευθεροτυπία σήμερα. η ελευθεροτυπία και από ό,τι ακούγεται στην αγορά και η εφημένη των, των συντάκτων από εκεί αντλείται την ίδια ώρα βεβαίω, το κόμμα αυτό, η ηγεσία αυτή ε, α, δεν βοηθάει τους εργαζόμενους το κόκκινο Α, βιώσω. Βιώσω. Τους στο κόκκινο να τη βιώσουν. Α, στον στο 105,5 στο κόκκινο τους πληρώνει τώρα κανονικά. Όχι βέβαια, γιατί δεν τους δεν τώρα, τώρα πληρώνονται. Όχι, έχουμε Α, άλλες ας. δουλειές. Πως... Ε, είναι παλιά παλιοί αυτοί. Αυτή είναι σίγουροι. Είναι μπορούμε του καινούριου. είναι οι σίγουροι, να πάρουμε να Βαρδινογιανναίους, κοκαλαίους, κοντομινάδες, αυτούς ξέρεις ναι, ναι, αυτούς δηλαδή που θα, ξέρεις, πώς να το πούμε, όπως είναι τα, τα δεν ξέρω και όπως σου λέει, τους λέει, τις νεολαίες <συμφίλου> του ας πούμε, το, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, Α, δεν ξέρω. νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ναι ΣΥΡΙΖΑ Ξύριζα, σύριζα, από την από την νεολαία, ναι. νεολαία, ναι Ναι, είναι τα κριντάκια του Τσίπρα τώρα Ναι τα κινητάκια του Τσίπρα yeah. α πούμε είναι οι κοντομινάδε ή οι... yeah. αυτό. Σε λίγο θα yeah. και το λαβούζο yeah. με σημειάκι. Ο κόκαλη μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, ξέρει. Ναι. Δεν, δεν, ναι. δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Ναι. Παλιά και αλάβανα, το ξέρουμε. <laughs> λοιπόν, θέλω να σου πω, δηλαδή, είναι τα κινητάκια του Τσίπρα mm. τώρα και φροντίζουν να χρηματοδοτούν. Άλλε δύο εφημερίδε ακούγονται από την αγορά ότι θα βγουν για να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ με λεφτά mm. εφοπλιστών και επιχειρηματιών στην mm. Ελλάδα. Βεβαίω, μετά το πράσινο φω. Που έδωσε η ε, είναι όλα υπάρχει. αυτά βεβαίως ε, είναι, δεν, δεν, δεν μας νοιάζει είναι αρκεί να έχουμε κυβέρνηση της Δεν είναι ένα απορρίσπου διόμιου νέες εφημερίδες σε μια εποχή που εκ των πραγμάτων η πούληση δηλαδή κυκλοφορία των εφημερίδων πέφτει συνεχώς και θα συνεχίσει να πέφτει ε, δηλαδή, Δεν υπάρχει αυτό πεδίο Σήμερα το πρωί βλέπατε την πρωινή εκπομπή του κύριου του κ. Αρβανίτη του αντικείου και που διάβαζαν τι εφημερίδε, ναι. τι καθημένε. Ναι. Πόσε εφημερίδε, χαμό γίνεται. Ναι, και θα βγουν και άλλε. Εδώ υπάρχουν εφημερίδε το... με 300 φύλλα την ημέρα. Αυτό μου, λέω, ναι, προφορία. αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιοι ναι. έχουν γοντρά λεφτά. Ναι. Και με δεδομένο, α πούμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά, σημαίνει mm. ότι έρχονται ε, απ' έξω ναι. τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, ε, και με του γνωστού, γνωστά επιχειρηματικέ βιτρίνε. Αλλά λέω το εξή εγώ απλά, λέω στου φίλου συναγωνιστέ. Mm -hmm. Μεσοσύριζε, μετά την απομάκρυνση του ταμείου, ουδέν λάθο αναγνωρίζεται. Mm -hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν το βουλώνει σήμερα για αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα σου και στην ηγεσία σου, όταν αυτά εκδηλωθούν και μετατραπούν σε κυρίαρχη πολιτική στο χώρο mm -hmm. και σφάζεται ο κόσμος μη μου πει ότι εγώ δεν είδα ή μη μου πει ότι κανένα λάθο οι παιδιά μη βαράτε γιατί εγώ είμαι αριστερός να. και ήμουν αριστερός την ίδια ώρα που έκανα πλάτη στον Τσίπρα για να κάνει αυτά που κάνει αυτά δεν περνάνε δεν είμαστε σε μια εποχή όπου μπορούμε να ξεχνάμε αμαρτίες και πορείες κάποιων κυρίων που σήμερα δίνουν άλοθη αριστεροσύνη σε αυτή την κλίκα που με τις πλάτες των Αμερικανών πάει να συνεχίσει το το έργο του κυρίου Γεωργάκη ναι. Παπαδρέου. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Λοιπόν, και μη μας αρχίσουν και μα μας λένε «Μα εγώ ρε παιδιά, λέω για εθνικό νόμισμα». Ή έλεγα και όλα ψηθηριστά βεβαίως, έλεγα η διαγραφή ελεγα η «Αυτά τα άλωθη αλλού». Ναι. Νομίζω ότι πλέον, ναι, ξεκάθαρο. Καθάρι παίρνει θέση. Ένα φίλο ακροατή μα υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να διαβάσει κάποιο την απολογία του Κόγλου για να καταλάβει ποιοι πραγματικά πολέμησαν στο μέτωπο. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο συνταγματάρχη Κασλά, διοικητή των υπερασπιστών του περιβόητου υψώματο 731, οι οποίοι αναχέτησαν την νεαρινή επίθεση των Ιταλών, στάλθηκε στη Μακρόνι σου. Σωστό και αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, γιατί. Α, θέλω να, για... να μου σχολιάσει και αυτό. Να μου σχολιάσει. Μα λέει λοιπόν ένα φιλοσακορατή εδώ ότι ο Μπρεζίνσκι και ο Κίνσιγκερ είναι μέντορε και σύμβουλοι του Ομπάμα. Σωστό. Επίση, ο διαμορφωτή τη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είναι το CFR. Το Council of Foreign Relations, το είπαμε, Να. και μάλιστα είναι, το Council of Foreign Relations έχει σχηματίσει μαζί με τον Brookings στρατηγική συμμαχία για τη διαμόρφωση τη εξωτερική πολιτική αλλά και τη παγκόσμια πολιτική. και των ΗΠΑ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, να πω. Όχι, τι να πω. Να, να πω έτσι ένα μηνύματάκι ακόμα. Επειδή ρωτάγανε, ρωτάνε και ε, πού θα τα βρουν όλα αυτά. Α, ναι, να του υπενθυμίσω ότι όντω γράφω ένα αναλυτικό κείμενο που έχει δύο σκέλη. Πρώτον, τη σχέση Τσίπρα με Ηνωμένε Πολιτείε. Mm -hmm. Αυτό δηλαδή που αναλύσαμε mm -hmm. και χθε. Ε, σε επίπεδο πολιτικών θέσεων δεν θέλω να, να πω σε επίπεδο το τι, ε, το τι κρύβεται πίσω ή το που μπορεί να εκάσει κανείς uh -huh. το τι λένε και γιατί το καλούν uh -huh. αυτό έτσι και από την άλλη ε, ένα, ευρύτε, μια ευρύτερη τοποθέτηση για το ζήτημα του τρόπου που λειτουργούν λεγόμενες δεξαμενές σκέψει. Uh -huh. επινοήθηκαν και διαμορφώθηκαν καθαρά από τους Αμερικανούς ήταν το όργανο των Αμερικανών στην επικρατική του πολιτική παγκόσμια ήδη από το Μεσοπόλεμο και ποια, ήταν τα, ποια είναι τα βασικά όργανα αυτά και με ποιον τρόπο διείσδισαν στην Ελλάδα σε διαφορετικές περιοχές ε, περιοχέ. Αυτό είναι κείμενο που θα βγει τώρα στο δεν στο Όχι, διά. όχι, δεν θα είναι στο χωνί, θα είναι, θα είναι στο blog μου. Θα... Στο blog σου λοιπόν. Μπλοκ, θα γιατί είναι, το... είναι αρκετά μεγάλο mm. και δεν είναι δυνατό να βγει στο, στο χωνί. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Ε, εδώ έχει μια σημασία να τα πούμε αυτά, διότι με μεγάλη. Έτσι, πικρία, διάβασα το άθρο του κ. Βαξεβάνη εταιρεοχωρισμένα στο New York Times ε, σχετικά με την ελληνική ολιγαρχία και λέω με μεγάλη πικρία γιατί mm. δυστυχώς εντάσσεται και αυτό στη λογική η οποία πλασάρεται αυτή τη στιγμή είτε εξ Αμερικής είτε εξ Γερμανίας δηλαδή το ότι για όλα αυτά είναι μια σκοτεινή ε, στη χώρα φταίει μια σκοτεινή πολύ ληστρική, οικονομική και πολιτική ολιγαρχία του τόπου mm -hmm. και κινείται και, και ο κ. Βαξεβάνης με το του στο ίδιο μήκο σχήματος. Ξεχνάνε όλοι αυτοί ότι δεν θα υπήρχε αυτή η οικονομική ολιγαρχία που την έχουμε χαρακτηρίσει και εμείς ληστοσημωρία mm -hmm. εάν δεν είχε το καθεστώ εξάρτηση και προτεκτορά του που έχει η χώρα που του το έχουν επιβάλει εδώ και χρόνια. Ποιος ενίσχυσε το μαυραγορητισμό στην Ελλάδα. Διαβάστε την έκθεση για το οικονομικό πρόβλημα του κυρίου Βαρβαρέσου για να δείτε πως οι Εγγλέζοι και μετά οι Αμερικανοί βοήθησαν το μαυραγορητισμό, την ανάδειξη του μαυραγορητισμού σε άρθουσα τάξη στην Ελλάδα. Ποιο βοήθησε, ανέδειξε την, πώς να το πούμε, ε, του συνεργάτες των Γερμανών, τους λιστοσημωρίτες δηλαδή στην ουσία σε μεγάλο βιομήχανος. Διαβάστε το βιβλίο του κ. Μπουζάκη που είναι βιομήχανος. Τεμισέ. Ναι, ναι, ναι. Τι λέει για τις κάστας των βιομηχάνων που αντιμετώπισε προκειμένου να, να, να διατηρηθεί και αυτός. Δεν είναι να ήταν καλό παιδό, έτσι. Mm -hmm. Αλλά λέω το πως διαμορφώνατε ένα νέο τζάκι ας πούμε απέναντι στα κλασικά απέναντι τζάκι δύο, τρόπο, με τον τρόπο που διαθρώνονταν με την εξουσία και με τους ξένους εάν δεν υπήρχαν οι σχέσεις εξάρτηση και επιβολής σε αυτό τον τόπο το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η ληστοσημορία είχε γερές βάσεις στο εξωτερικό και στηρίγματα στο εξωτερικό ετούτη η χώρα δεν θα ήταν στην κατάσταση που, ήταν, που, ήταν, που είναι σήμερα και όποιο αυτό το πράγμα δεν το βλέπει, δύο πράγματα συμβαίνουν, ή πάσχε από ιστορική μοιοπία και πολιτική μοιοπία είτε λειτουργεί έστω και άθελά του υπερ των δυνάμεων που θέλουν σήμερα τη διάλυση της χώρας και να περάσουν τη λογική στον ελληνικό λαό ότι αφού δεν μπορούν να σε κυβερνήσουν οι δικοί σου, καλύτερα να σε κυβερνάμε εμείς σαν Αμερικάνοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλη και τα Να προσέχουμε πολύ τι λέμε και τι γράφουμε. Αυτήν την λογική άλλωστε εξυπηρετούν και οι περίφημε ταξικέ αναλύσει τη λεγόμενη αριστερά. Αυτέ οι σοπεδωτικέ λογικέ που λέει αστική τάξη. Και η αστική τάξη που είναι έξω και τα λοιπά και το κεφάλαιο και ανοησίε. Mm. Αν δεν προσδιορίζει με συγκεκριμένο ιστορικό κοινωνικό τρόπο το τι σημαίνει η άνωσα τάξη κάθε φορά σε μια χώρα και τον τρόπο που αυτή αναπαράγεται στην εξουσία, τότε δεν μιλά για τίποτα. Και συγκεκριμένη περίπτωση το να κάνει ε, γενικού ταξικού αφορισμού Χωρί να προσδιορίζει ότι χωρί τα ξένα στηρίγματα, αυτή, αυτή, αυτή, αυτή, αυτή η αυσοτάξι αυτή λειτοσμουρία που κυβερνάει αυτό το λέει, λά, τον τόπο και τον έχει οδηγήσει σε αυτή τη χρεοκοπία τότε είσαι πράκτορα σε πράκτορα εκείνων που θέλουν να επιβάλλουν καθεστώ διαλυτική επικοινωνία στην Ελλάδα, ακριβώ με την ίδια λογική που ο Σπύρος μελά, το 41 mm -hmm. ζητοκράβγαζε τον Τσολάκογλου και τις κυβερνήσει, την κυβέρνηση ολακόβουλου. Ως η πρώτη προσπάθεια να απαλλαγούμε από την παλιά νοθευμένη φαυλοκρατία της οικονομίας και της πολιτικής με την βοήθεια των συμμάχων και εντέρων μας τε, ε, Γερμανών που είναι ο πιο οργανωμένος και φιλήσυχος λαός της Ευρώπης. Το 1941 υποκατοχή και με κυβέρνηση του Ολακογλού. Καθημερινή. Είναι αβαρχή να yeah. και τότε όπως και σήμερα. Λοιπόν αυτές οι ιδεολογίες που πλασάρισαν και, πλα, και τότε, τότε μας λέγανε το εξή, επειδή βρισκόμαστε στη Βρετανική σφαίρα επιρροής η Ελλάδα και επειδή μας κυβερνούσαν φαύλ, ε, φαύλοι πολιτικοί και οικονομικοί άρχοντες γι' αυτό ήταν αναγκαίο να τεθούμε υποκατοχή κατοχή των γερμανικών δυνάμεων προκειμένου να απαλλαγούμε από την οσυρή Βρετανική επιρροή και την πολιτική και οικονομική φαυλοκρατία του τόπου. Τα ίδια λένε και σήμερα. Ανακάλυψαν ότι η ολιγαρχία μα είναι σάπια που κυβερνάει αυτό το τόπο. Ξέχασαν ότι αυτή η ολιγαρχία γεννήθηκε, αντρώθηκε και στηρίχθηκε από Αμερικανού και Γερμανού, από ξένε δυνάμει. Δηλαδή μεγάλε δυνάμει μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τα γεωστατηγικά του συμφέροντα και τα οικονομικά του συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο Το ξεχνάνε αυτό. Κανένας από αυτούς. Δεν υπάρχει, τον τόπο. Δεν υπάρχει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο που αναδείχτηκε χωρίς να έχει το οκέι okay των μεγάλων εταίρων και συμμάχων. Ούτε μία στην ιστορία αυτού του τόπου. Με εξαίρεση βεβαίως μία, το λέω και το ξαναλέω, τον κυβερνήτη έτσι. που βεβαίως κατέληξε ο δολοφονημένο. Και είναι του. Βρε, και η μόνη προσπάθεια που κατόρθωσε ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του και να αρχίσει να νοικοδομεί ακόμη και μέσα στην κατοχή τη χώρα του κατέληξε τελικά τον οδήγησαν σε εμφύλιο αιματιότατο εμφύλιο μόνο και μόνο για να διαχωριστεί να διασπαστεί η ενότητά του, να διαιρεθεί και να μην ξαναδεικδικήσει εξουσία για προς το συμφέρον του. Αυτή ήταν η οριστοδία. Όλες μετέπειτε οι κυβερνήσει ήταν με τις ευλογίε το ξέρουν μεγάλο δυνάμεων, ανάλογα με το ποια μεγάλη δύναμη είχε το πάνω χέρι στην Ελλάδα τότε. Παλιά οι Βερτανοί, μετά οι Αμερικανοί, τώρα διεκδικούν οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία. Να μην το ξεχνάμε όταν μιλάμε για την τοπιά ολικάρχαία. Mm -hmm. Αν το ξεχνάμε, λέω, η μοιοποία ή, δυστυχώς, κάτι άλλο. Λοιπόν, πριν πάμε σε διακοπή να πω ότι χθε ξεκίνησαν τα σεμινάρια της σχολής του ΕΠΑΜ σε φίλου που ρωτούν εδώ ξεκίνησα δηλαδή παρουσιάστηκα η εγγραφή, έγινε η εγγραφή εκθες βλέπω ότι έχει βγει ήδη το πρώτο πρόγραμμα είναι κάθε Τετάρτη και Σάββατο κάθε Τετάρτη 6.30 με 9.30 το βράδυ και κάθε Σάββατο 10.30 με 1.30 το μεσημέρι στο Μαρούσι ε, Σαλαμίνος 36 mm -hmm. Λοιπόν ε, Υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλιωση από ό,τι έμαθα ε, Έχει βγει και το πρόγραμμα ε, Νομίζω ότι για όσοι για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν εχθές ε, να παρουσιαστούν και να εγγραφούν ε, μέχρι τον το Σάββατο που ξεκινάει θα πρέπει να, να περάσουν από τις φακτηρίες ή να πάρουν κάποιο τηλέφωνο στις φακτηρίες. Μπείτε στο, στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ, ΕΠΑΜ ετσι δείτε τα τηλέφωνα εκεί. Ναι. Ώστε προκειμένου να επικοινωνήσετε για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας. Έτσι. Εάν δεν πήγατε εχθές στην εγγραφή, δεν να έτσι, να έτσι, πάτε. είχατε κάποιο δικημενικό λόγο και δεν μπορούσατε να παραβρεθείτε εκεί. Ε, Εχθέ είχε και την ομιλία στο ελληνικό. Mm -hmm. ε, εγώ την είδα μέσω τη ιστοσελίδα. Mm -hmm. Εγκαινιάσαμε την. έγινε η πρώτη έτσι. Υπήχε η απευθεία ένα... μετάδοση. Υπήρχε ένα σαμποτάζ. Ε, ε... ε, ε... Γιατί πέφτε τέσσερι φορέ, τέσσερι-πέντε το... φορέ πίσω το ρεύμα. Κάτι έγινε ναι, με την λεξροδότηση. Ναι, τελικά... και δεν πέρασε ο Δήμο εκεί πέρα. Όχι, δεν πληρώνε... τελικά η πρώτη σειρά. Φώτον στην αίθουσα mm -hmm. έκανε κάποιο, κάποιο ναι, βρακύκλωμα ναι. στον πίνακα και γι' αυτό έπεφταν. Από και γι' αυτό δημιουργούσε υπάρχει και υπάρχει. ένα μικρό πρόβλημα στη μετάδοση. Ναι. Όπου όμω γενικά ήταν καλή. Δηλαδή για πρώτη αν δεν υπήρχε και αυτό το τεχνικό πρόβλημα mm -hmm. ε, είχε και πολύ, καλή, πολύ καλό ήχο και είχε και εικόνα. Έτσι. Ναι, ήταν, ήταν, ήταν εντυπωσιακή, δε... συμμετοχή, εντυπωσιακή συμμετοχή και μέσω του ίντερνετ αλλά και διαζώσει. Mm -hmm. Διαζώσει ήταν πάνω από 300 άτομα. Mm και παρακολούθησε μεγάλη μα έκανε τιμή με βεβαιρία ένα χωνιστή Δημάρχο όπω είναι ο Κορτζήτη, ο Δήμαρχο Αρχή όπως Ελληνικού mm -hmm. και πολλού κόσμου τη συγκεκριμένα. Και εγώ εδώ πέρα μηνύματα που λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλή η ομιλία σου. Για τα μνήματα εδώ. Έλα, εντάξει, αυτό, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με το. Το κρίνιο καθένα δεν έχει να κάνει με το. Εντάξει. Ναι. Ε, ούτε θέλω εγώ να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Απλά ήταν μια συζήτηση. Ε, δυστυχώ, παρατράβηξε λιγάκι, με, κάναμε ένα λάθος, α πούμε και εγώ και, ο... και οι συναγνώσεις που μιλήσαν, τα παρατραβήξαμε λιγάκι σε ομιλής, οπότε δώσαμε τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο να, μιλά... να, να, να ρωτήσει. Να μιλάει σε ερωτήματα και να ρωτήσει στη ναι. συνέχεια. Κάτι που το θέλαμε πολύ, γιατί ήταν και εργάσιμη ημέρα, ναι. έφευγε νωρίς ο κόσμος με την έννοια ότι γνωρίζει για <συσοφί> τα δικά μα δεδομένα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως θα ξαναγίνει έτσι Σωστά. Τώρα έχει το Σαββατοκύριακο, θα είσαι το Σάββατο, θα είσαι στο Αγρίνιο. Ναι. Έτσι το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού Πάρκου ε, στι 7.30 στο Αγρίνιο. Και την Κυριακή το πρωί στι 11 στη Δημοτική αίθουσα Αφών Τρομπούκη, Αθλητικό Σύλλογο Αμφιλοχία, Οδός Γεροθανασαίων πίσω από το Κέντρο Υγεία. Λοιπόν, άρα το Σάββατο το που είμαστε στο Αγρίνιο, το Κυριακή το πρωί στην Ναι. Θα το πούμε. Δεν ξέρω, έχεις, ε, είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει εκεί, σε αυτέ τι περιοχέ. Στο Αγρίνιο όχι. Έφερα. Στο, στο Αγρίνιο δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, Οπότε θα δει το πριν και το μετά. <laughs> ναι. Θα κάνεις μια σου Στην Αμφιλογία μιλάω όντω πρώτη φορά. Mm -hmm. Έχω περάσει πάρα πολλέ φορέ. Mm -hmm. ε, μιλάω για πρώτη φορά. Στο Αγρίνιο βέβαια ήταν, ήταν mm -hmm. η τελευταία φορά που είχα μιλήσει, ήταν με τι πλατείε. Mm -hmm. Την εποχή των μεγάλων κινητοποιήσεων των πλατείων, όπου πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή πλατεία στο Αγρίνιο. Mm -hmm. Και θα ήθελα πολύ να δω τώρα τις διαφορές με την έννοια ότι πλέον έρχομαι και πλέον σαν εκπρόσωπο κίνηματος δεν είμαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος μιλούσε εδώ στις πλατείες. Mm -hmm. Και θα ήθελα, τότε με είχε εντυπωσιάσει το ότι ήταν πάρα πολλοί φιεσβευτές μου ah. εκεί, mm -hmm. που ήρθαν και με χαιρέτησαν και όλα αυτά. Και... Θα δούμε τώρα. δει τώρα. Τώρα το Σαββατοκύριακο μένει να δει. Την εξέλιξη. Λοιπόν, εγώ να πω ότι την Παρασκευή. Είχα η, τότε, μάλιστα θυμάμαι, υπήρχε και ένα. Α, αξίζει τον κόπο, γιατί ναι. θα ήθελα να τον ξαναδώ αυτόν τον τύπο. Α. Στην ομιλία αυτή τη φορά. Τότε, ο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τη εποχή του συνασπισμού, τέλο πάντων. ΣΥΡΙΖΑ τη εποχή, ο οποίο σηκώθηκε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, είχε θάρρο. Mm. Όντω, δεν ξέρω τι έπαθε αλλά είχε θάρρο. Ε, και χρησιμοποίησε όλα τα επιχειρήματα του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον. Ναι. Και το είπε κιόλα. δεν είναι ναι. ότι αυτό ναι. λοιπόν... Το Όχι με τον ίδιο τρόπο που το κάνει κύριο Γιριά. Όχι με τον ίδιο, αφού αναφέρθηκε και ο Λάσο ότι έχει δίκαιο και ο κύριο Γουάλλου που σου λέει αυτό και να λάβει αυτό το πράγμα. Α, μάλιστα, αυτό ο κύριο <σχελίδη> είναι η κλασική περίπτωση κομματικού γραφειοκράτη, που τον πλήρωνε τον Κουκουέ για να το παίζει κομματική στελεχάρα και μετά τον πλήρωνε ο ΣΥΡΙΖΑ για να το παίζει κομματική στελεχάρα χωρί να έχει δουλεύει ποτέ στη ζωή του. Και είναι χαρακτηριστικό, α πούμε, όπω που σκέφτονται αυτά τα άτομα σε αυτές τις κάστες που δημιουργούνται μες την κοινωνία εξαρτώμενες από την εκάστοτε να... εξουσία και τον τρόπο θα δω πάρα πολύ να είναι ξανά Ναι. αν και ξέρω τις λογικές που θα εκφραστούν και που βεβαίω αν ο... Ο... ο Τσίπρας είναι μια φορά με Αμερικανός αυτό αυτός θα είναι αν τα δύο σας χαιρετε τι κάνετε καλή νύχτα σας πότε θα με καλάσετε και εμένα στο Καπιτόλιο να τα λοιπόν αυτό το πράγμα έχει όμως μια σημασία γιατί θα ήθελα να δούμε ποιος ήταν συνεπείς με τι mm -hmm. από τότε μέχρι σήμερα mm -hmm. και ποιος επιβεβαιώθηκε από τότε μέχρι σήμερα. Oh, yeah. Λοιπόν, λοιπόν ε, πάμε να κάνουμε να ακούσουμε τις ειδήσει μας ε, και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ. Λοιπόν, εκπομπή αλφαέψιλων, μέχρι τι 2.30 είμαστε σαν ο Δημητρής Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Να σα υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα ισχύει στις 7.30 στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ στι Βακτηρίε 23 στον Κεραμικό. Η ισχύει αυτή η σύσκεψη που σα είχα ενημερώσει τι τελευταίε ημέρε. Μια σύσκεψη ανοιχτή σε όλου του εργαζόμενου του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στου άνεργου, αυτοπασχολούμενου και στου επαγγελματίε που ασχολούνται. Ε, με όποιο αντικείμενο και που αισθάνονται ότι πρέπει να ασχοληθούν και με τη συνδικαλιστική δράση ε, μια σύσκεψη ανοιχτή λοιπόν προκειμένου να συντονιστεί μια τακτική στο συνδικαλιστικό κίνημα, συνδικαλιστικό κίνημα που είναι προβληματικό το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή δεν στέκεται στο ύψος του ε, επί της ουσία, θα λέγαμε ότι και αυτό στην ηγεσία του έτσι στα ηγετικά του κλιμάκια θα πω μια βαριά κουβέντα, αλλά είναι συμβιβασμένο το λιγότερο. Το λιγότερο. Το, το, λιγότερο, το λιγότερο, λέω μια Δεν δεν είπα τη βαριά κουβέντα, στο δρόμο το άλλαξα. Λοιπόν, το λιγότερο συμβιβασμένο και σίγουρα δεν εκφράζει σε αυτήν δεν εκφράση των εργαζόμενων ε, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή ε, θα είναι μια καλή συνάντηση και είναι ανοιχτή σε όλους έτσι, τους εργαζόμενους και ο στόχος μας είναι, ο στόχος δηλαδή είναι ακριβώς αυτό να δημιουργηθεί μια πραγματική κίνηση εργαζομένων mm. που να μην ε, επιτρέψει πλέον να διαχειρίζονται τα συνδικάτα ε, κομματάρχες και πουλημένοι δοσύλλογοι mm. Ε, όπως είναι αυτή τη όπως στιγμή οι ηγεσίες ε. Λοιπόν να ξαναπάρουμε τα συνδεκάτα Να τα κάνουμε ακριβώς αυτά που πρέπει να είναι Δηλαδή Ευτά να είναι περασπιστέ των εργαζομένων Είτε αυτό αφορά α, Τους μισθωτούς εργαζόμενους Συνδεκτικού και δημόσιου τομέα Είτε αυτό αφορά επαγγελματίες α, Βιοτέχνες α, Σε όλα τα είδη mm -hmm. Γιατί πραγματικά Αν ξεριζώσουμε Από τα συνδεκάτα και του φορείς αυτούς ε, αυτούς τους συγκεκριμένου μηχανισμούς που αναπαράγονται στις ηγεσίε τους τότε είναι κυριολεκτικά σαν να αφαιρείς τις ρίζες από το βρώμικο πολιτικό σύστημα το οποίο αναπαράγεται ακριβώ πάνω σε αυτό, σε, αυτά τα, σε αυτό το έδαφος ναι. λοιπόν να του βγάλουμε λοιπόν τις ρίζες να το ξεριζώσουμε ώστε να πεθάνει να πεθάνει μια ώρα αρχίτερα έτσι αλλιώ σαπίζει και σαπίζει απειλώντα τη νέα την κοινωνία με τις απειλά του να το ξεριζώσουμε, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία και πραγματικά να υπηρετούν του εργαζόμενου. Λοιπόν, Χωρί ευτα... διαχωρισμού ιδεολογία ή ευτα... και... Ακριβώ αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι δεν χρειάζεται καμία ταυτότητα. Εντάξει? λοιπόν Να <laughs> είναι ξεκάθαρο αυτό, γι' αυτό είναι μια ανοιχτή σύσκεψη σε όλο τον κόσμο, σε όλου του εργαζόμενου, από όποιο μετερίζει, ε, σε ανθρώπου που μπορεί να μην είχαν ασχοληθεί μέχρι τώρα καθόλου με το σοδικαλισμό, να μην είχαν σκεφτεί, να μην ήθελαν, να... σε ανθρώπου που μπορεί Είτε, να έχουν ασχοληθεί με το σοδικαλισμό. Το εργασιακό ή το επαγγελματικό πρόβλημα είναι κορυφαίο αυτέ τι ημέρε. το βασικό μα θέμα. Δεν υπάρχει κλάδο που, που να μυθίγεται ή που να συμισιντρίβεται αυτή τη στιγμή κάτω από τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται. Σφακτηρίες 23 στον Κεραμικό στις 7 και μισή. Επίσης, την Παρασκευή σας υπενθυμίζω ότι στην περιοχή τώρα Αχανών Καματερού θα γίνει μια παρουσίαση, μια κεντρική παρουσίαση για τον μη κερδοσκοπικό αστικό συνεταιρισμό καταναλωτών Θαλίν. Είναι στι 6,5 το απόγευμα τη Παρασκευή στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματο Η Θεοτόκο στην Οδό Θεοτόκου 2 στο Ήλιο. Λοιπόν πιστεύω ότι όσοι ενδιαφέρεστε για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια Όσοι βέβαια θέλετε να ενημερωθείτε γιατί δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι το θαλήμ Δεν το έχετε ξανακούσει, μπορεί να το έχετε ακούσει αλλά να έχετε απορίε. Όσοι θέλετε λοιπόν να γνωρίσετε τα πράγματα από κοντά Και να γνωριστείτε και εκεί και στην περιοχή μεταξύ σας ε, Μπορείτε να πάτε το απόγευμα της Παρασκευής της 6.30 Στο αφιθέατρο του Ιδρύματος Ιθεοτόκος και να τα δείτε από κοντά Δ στο κόκκινο μήλο, όπω με πληροφόρησαν τα παιδιά. Mm -hmm. ε, οπότε είναι ένα ακόμα Θελήν στην Αττική. Έτσι. Είχαμε πρόσφατα mm -hmm. στην Καλιθέα mm -hmm. τα εγένια λίγο πριν τα Χριστούγεννα και τώρα βλέπω ένα ακόμα σε ό,τι αφορά την Αττική. Λοιπόν, έχουμε όμως το εξή, επειδή δεν εγώ προ το τέλο. Ε, πιστεύουν εδώ οι, οι ακροατέ μα ότι δεν το έχουμε πάρει είδηση, παιδιά. Μιλάω για το αργεντίνικο πλοίο. Αυτό που είχε πέσει στα νύχια των hedge funds της, και της yeah. ε, Και είχε γίνει και ένα θέμα για τους επικριτές ε, της πολιτικής της Αργεντινής ότι δεν διαγράφουμε το χρέος παιδιά, διότι μετά την πατάμε, ε, πέφτουνε πάνω στην ε, περιουσία μας, διάφορα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις και εμείς μετά τι κάνουμε. Τι έγινε με το βιβλίο, τελικά. Ε, σύμφωνα με την ιδιοσογραφία, έτσι να διαβάσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Mm. Μετά από περιπέτεια τριών μηνών, το υπηρετικό ιστιοφόρο, αυτό είναι ο τρόπο που ο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι δίνει την είδηση. Mm. Ah. Θα σα πω για ποιο λόγο το λέω το αυτό. Αναφέρεις. Λοιπόν, το, το ιστιοφόρο του αργεντίνικου πολεμικού ναυτικού Λιπερτάτ, που είχε πιαστεί μάλλον στην Κάνα για τη χροκοπή του 2001, επέστρεψε στην Αργεντινή υποπεριτεχνήματα, πυροτεχνήματα και ορτάσμους mm. Το Λιμπερτάδ είχε κολλήσει στην κάνα όταν Hedge Fund ζήτησε την κατάσχεσή του για αποπληρωμή ζημιών του από τι επενδύσεις του σε ομόλογα της χώρας Η πρόεδρος της χώρας Κριστίνα Φερνάντες υποδέχτηκε η ίδια το σκάφος και μίλησε για νίκη της χώρας απέναν στα κερδοσκοπικά αρπακτικά και επικράτησε επί του ανάρχου καπιταλισμού θα συνεχίσουμε τη μάχη γιατί κανεί δεν θα πάρει ποτέ τίποτε από την Αργεντινή με εκβιασμού, η Φερνάντε, αφού το πλοίο είχε μπει στο λιμάνι τη Μαρδε Πλάτα, υπό περιοτεχνήματα και θριαμβευτικέ πτήσει μαχητικών σε σχηματισμό. Τελεία. Α, αυτός είναι ο τρόπος που αποδίδεται η, η είδηση από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι αποκρύπτει η είδηση. Ναι. Αποκρύπτει τη μέθοδο. Αποκόλληση του Λιμπερτάδ. Βασικό στοιχείο. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι η Αργεντινή έκανε κάτι πολύ απλό. Mm -hmm. Προσέφυγε στη Χάγη, στο Ιθνέ Δικαστήριο για το Δίκαιο τη Θάλασσα. Mm -hmm. Και το δικαστήριο mm -hmm. απέτησε μονομερό να απελευθερωθεί το ταχύτερο δυνατό μέχρι τις 15 Ιανουαρίου νομίζω είχε δισηδε, δοθεί διορία στην κάνα να απελευθερώσει το καράβι. Η 15 Φεβρουαρίου Δεκεμβρίου που το απελευθέρωσε mm -hmm. το καράβι. Η δε ενέργεια του, του κράτους της κάνα θεωρήθηκε πειρατική ενέργεια. Μάλιστα. Και έτσι με αυτή την απόφαση θωρακίζεται ακόμη περισσότερο τα, όχι σε Αγγετινής, όποιον οποιοδήποτε κράτος απειληθεί από δανειστές αυτό βεβαίως δεν θα το βρούμε στο δημοσιογραφικό οργα... ο... οργανισμό Λαμπράκι να γράφεται ναι. λοιπόν για... για κάποιο περίεργο τρόπο ίσως με μυστικές συμφωνίες στο παρασκήνιο ναι. δεν αναφέρεται έτσι το πως απελευθερώθηκε το Λιμπετάδ λοιπόν... δεν ξέρω αν θα το δούμε και σε ανακοινώσεις κομμάτων που θέλουν να στηρίξουν μια διαφορετική γνωρίδα. Όχι παιδί, θα σου πω και άλλα. Το... <laughs> άλλα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι κυρία η πρόεδρος της χώρας, mm -hmm. Κρίστινα Φερνάντε, όπου βεβαίως το κόμμα της που είναι, ε, ο, ονομάζεται mm -hmm. το ρεύμα των οπαδών της ας πούμε όπως ονομάζεται είναι Περονισμομιλιτάντε και mm -hmm. ε, ε, η κυβέρνηση Αφήσε κιόλα που δείχνει τη την Φερνάντεζε πάνω στο Λιμπετάν να δείχνει μπροστάξει με εκείνο το ναι, δάχτυλο ας πούμε, ναι, που σου βγάζει το μάτι. Προ ναι. Ναι, λοιπόν, ε, και έλεγε, α πούμε, καλούσε τον κόσμο που όντω κατέβηκε πάρα πολλοί κόσμο κάτω εκεί πέρα για να γιορτάσει τη νίκη και όλη αυτή η ιστορία. Το εκμεταλλεύεται πολιτικά, φυσικά, ε, η ίδια η Φερνάντε και όντω ήταν μια απόφαση η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Και οφείλει να αξιοποιηθεί από πολλά ε, κράτη που απειλούνται ε, από ανάλογε ενέργειε. Χαρακτηρίζεται και πειρατική η ενέργεια mm. τη Γκάνα. Mm -hmm. ε, εάν ε, η Αργεντινή θε, ε, ήθελε, θα μπορούσε να τη επιβάλλει και κυρώσει mm. η ιστορία αυτή. Δεν προχώρησε προ τα εκεί Αργεντινή. Κατά τη γνώμη μου σο, σο, σοφά έκανε, mm -hmm. δεν είναι εκεί το θέμα. Mm -hmm. Ούτε να πέσει εκδίκησει. Στο κάτω γραφή ε, το κράτο Γκάνα πειρατικό είναι, έτσι αλλιώ. Mm -hmm το έχουν καταντήσει οι Απικιοκράτες πειρατικό, δεν έχει κανένα νόημα καταδικάστηκε αυτή η ενέργεια έχει πολύ όμως ενδιαφέρον και κάτι άλλο το οποίο και αυτό ξεχάσαμε να το πούνε είναι το ξε... θυμάστε το εκείνος το Αμερικανό δικαστής που είχε... που είχε βγάλει απόφαση ενάντια στην Αργεντινή ναι. ναι. το εφετείο βεβαίω. έβγαλε απόφαση της και μετέθεσε την α, ε, τη νέα εκτίκαση της υπόθεση για το Φεβρουάριο ναι με δηλώσει υπέρ τη Αργεντινή, του Μπενάκη, που είναι ο διοικητή τη Αμερικανική Τράπεζα, και του Ομπάμα. Ο λόγο που στηρίζει η κυβέρνηση Ομπάμα και το αίτημα τη Αργεντινή κυβέρνηση και η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι γιατί δεν θέλουν να δώσουν θάρρο στου κεντροσκόπου ώστε να παίξουν άγρια και με τα δικά του ομόλογα, με τα ομόλογα δηλαδή του Αμερικανικού Δημοσίου, όπω και με τα ομόλογα των Ευρωπαϊκών Κρατών. Δηλαδή, να το σκεφτούμε λιγάκι mm -hmm. Mm -hmm. δημιουργείται ένα προηγούμενο λοιπόν και μάλιστα δεδικασμένο σε ανώτερο το επίπεδο στις ΗΠΑ όπου δεν επιτρέπει σε hedge fund δηλαδή σε επενδυτές δευτερογενούς αγοράς mm -hmm. να απαιτούν εξοφλήσει χρεών ειδικά εάν αυτές, αυτά τα ομόλογα τα έχουν αγοράσει κατόπιν το της χώρας εγώ λέω τώρα α, αυτό το πράγμα μας ενδιαφέρει η μας χώρα ή όχι θα έπρεπε να μας, αφε, α, ενδιαφέρει. Να μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και βεβαίω η αμερικανική κυβέρνηση βλέποντα ότι συγνώμη όταν λες πτώχευσης της χώρας ε, το 2001 πτώχευσε ναι, η Ναι, όχι, η όχι. Αρχή, ενώ σε ό,τι αφορά εμά, διότι εμεί είμαστε select default. Είμαστε σε επίσημη. Εμείς... Ναι, άρα δεν μπο... άρα <laughs> θέλω να πω ότι. Μα Μαστε... πιέζει. Λέως... Ναι. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, Άρα, κάτω από τι συνθήκε όπου έχει πτωχεύσει μια χώρα και άρα. επίσημα έχουμε πτωχεύσει και εμεί, mm -hmm. τουλάχιστον δύο φορέ, λίγο κατά του οίκου αγ... ανοχή τη παγκοσμιοποίηση οικονομία. Λοιπόν, το να διαθέτει. Ομόλογα από δευτερογενή αγορά επενδυτής κράτος ή ιδιώτης mm -hmm. θεσμικός ή μη, δεν συνάδει με το δικαίωμα του εις πραξής όπως θα ήταν ένας κανονικός δανειστής κράτος αυτή είναι η απόφαση που βγάλανε στην Αμερική και που κατά πάσα πιθανότητα και το Φεβρουάριο θα επαληθευτεί ξανά από το δικαστήριο mm -hmm. δηλαδή όταν μου ήρθε εσύ κατόπιν εορτής αγοράζεις τα ομόλογα επενδύεις στη δική μου αδυναμία να σε πληρώσω ναι. αυτό είναι κακή πρακτική ναι. ανατρέπει τα δεδομένα της χώρας και εκβιάζεται η χώρα καταπατώντας βασικά δικαιώματά της όπως είναι η εθνική κυριαρχία και πού είναι το πρόβλημα της Αμερικής εδώ το ότι δεν θέλει να το κάνει η ίδια η Αμερική. Γιατί έχει 16 16-3 εκατομμύρια ομόλογα. Αυτό θέλω να πει. Δεν το θυμούνται όλοι. Δεν το ξέρω. Η ίδια η Αμερική έχει στην δευτερογενή αγορά ομόλογα. 16 εκατομμύρια γεννούνται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τρελή είναι. Να πάνε να δώσουν το δικαίωμα αυτό και μετά να αρχίσουν οι άλλοι να την βαράνε στο κεφάλι. Αυτό είναι το ζήτημα. Προ το παρόν βεβαίω η αξία των Αμερικανικών ομολόγων. Δεν έχει πέσει σημαντικά ώστε να προσελκύει τέτοιου τύπου επενδύσει mm. ή πιέσει. Ωστόσο, αν, αν, αν υπάρξουν αυτέ οι σωρία δικαστικών αποφάσεων, η Αμερικανική διοίκηση φοβάται mm. ότι, θα, ότι θα αρχίσουν να παίζονται παιχνίδια στι αγορέ, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν mm. την αξία στη δευτερογενή αγορά των αμερικανικών ομολόγων, με αποτέλεσμα να εκτιναχτούν και τα επιτόκια. Yeah. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και κινήθηκε υπέρ του αιτήματο Αργεντινή. Λέω, θέλω να πω δηλαδή, να καταλάβουμε πόσο διαλεκτική είναι η σχέση των ισορροπιών στην τραπεζική αγορά και πόσο θα μπορούσε να παίξει σε αυτό το παιχνίδι και η Ελλάδα, εάν βεβαίω είχε μια πατριωτική κυβέρνηση που νοιαζόταν για αυτόν τον τόπο και τον λαό. Και αυτό που το σου πει ότι ε, μα η Αργεντινή τώρα είναι μια μεγάλη δύναμη, δηλαδή αναπτυσσόμενη οικονομία, οπότε παίζει με άλλου όρου. Ναι, ότι η Αργεντινή ήταν ισοπεδωμένη το 2001 το 2003 με 2005 που έγινε η αναδιάθρωση χρέους με μονομερή διαγραφή του 70% mm. δεν ξέρω αυτό το άκουσε ο κ. Τσίπρασοτα πήγε εκεί το πήρε χαμπάρι το δούμε εγώ σου λέω yeah. τώρα αυτό είναι στοιχείο σημαντικό λοιπόν, θα πήγε καμιά ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το τίποτα ή την Αργαντήμη την χρησιμοποιεί μόνο όχι για τη Βίλα μαλία τον Πουένο θα πήγε ah. αυτό Βέβαια. λοιπόν α, το, α, από τη στιγμή λοιπόν που α, έγινε αυτό 3% 7% των επενδυτών σε ομόλογα ε, έμειναν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία ποντάροντα, τζογάροντα δηλαδή mm. στην αδυναμία πληρωμής του αργεντινικού κράτου. Και δημιουργήθηκε λοιπόν, δημιουργείται αυτό το, το ρεύμα τώρα. Δεν συμφέρει τα μεγάλα κράτη οπότε ενισχύουν αυτή την τάση. Τα... Και έτσι η Αργεντινή παίρνει αποφάσει που τη συμφέρουν. Λοιπόν, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η δήλωση τη κυρία Φενάντες με την, στην υποδοχή του Λιμπερτάδ mm -hmm. ήταν, ήταν νίκησε η εθνική κυριαρχία τον αναρχοκαπιταλισμό Αυτή είναι. ήταν η δήλωση Βεβαίως το... yeah. ο δημοσιογράφος το έγραψε κάτι εντολή, ε, δεν το έδιαβασε αυτό Μπορεί τα κλικά του να μην έφταναν μέχρι ούτε τα ισπανικά μ... του μεταφρά, Λοιπόν α, Ξέρετε τώρα γιατί ξέρετε, το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι υπερασπίζεται την είδηση. Καλά, εγώ πέραδεις. θα σου υπερασπίσω και θα σου πω και το εξή. Είναι και όπου το έχει πάρει γιατί δεν το έχει πάρει σίγουρα από τα ισπανικά. Ναι. Το έχει πάρει μετά από τα αγγλικά, δηλαδή από τα, τα πρακτορία κα... ή αμερικάνικο ή αγγλικό πρακτορείο το έχει πάρει. Κοιτάξτε. Αυτό και έχει κάνει μετάφραση. Με αναφέρουν όμω το λόγο, όλα. Α. Και το Reuters και το. Ναι. Ε, το, η πιο πλήρης από τη εθνές πρακτορίες που είδα εγώ την ε, ρεπορτάζ ήταν από το Γαλλικό πρακτορείο. Ναι, και το Γαλλικό πρακτορίο βεβαίως παίζει πάρα πολύ στο, σε κάποιον που κάνει ναι. διεθνή έτσι. Και βεβαίως υπάρχει, υπάρχει το και το, πρακτορίο, και το λατινικό, α, Λατινοαμερικάνικο πρακτορίο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα παρ' να παρακολουθείς αυτές τις εξελίξεις ιδιώς Γραφικά, είναι το, το Prensa Latina mm -hmm. α, που βεβαίως... Α, είναι πάρα πολύ προοδευτικό να το πούμε έτσι, γιατί προέρχεται από την Κούβα και με αυτά και υποστηρίζεται, και έχει μια, μια άλλη οπτική για τις εξελίξει. Που εκεί μπορεί να παίρνει πληροφορίε ενδιαφέρουσε για τον τρόπο που έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά τέλο πάντων, δεν, αυτό σημαίνει ότι είσαι ένα δημοσιογράφο που ψάχνει εναλλακτικά και διαμορφώνει την είδηση. Κάτι που δεν συμβαίνει. <σχετί> <Έτσι>. Νομίζω <σχετί> που <σχετί> ξέρει <σχετί> καλύτερα <σχετί> <τα> από εμένα. Εγώ <σχετί> απλά λέω αυτά που έχω συναντήσει τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Να πούμε και το άλλο ότι σε αυτές τις συνθήκες ενισχύεται η πρωτοβουλία νομικών mm -hmm. όπου ζητούν από τα μεγάλα κράτη να μην αναγνωρίζουν το δικαίωμα ίσπαρξης ομολόγων ε, σε επενδυτικά κεφάλαια ή κατόχους φυσικά πρόσωπα που έχουν αγοράσει τα ομόλογα αυτά στη δευτερογενή mm -hmm. αγορά ειδικά για χώρες οι οποίες έχουν βρεθεί είτε σε αδυναμία πληρωμής είτε σε αθέτηση πληρωμής είτε σε κατάσταση πρόχευσης Μάλιστα. και λέω κοίταρε παιδί μου σε πόσα παιδεία θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα τα βάζαμε μόνο με τον κύριο Νταλάρα ο οποίος βεβαίως πληρώθηκε χρυσάφι για κάτι ψευτοχάτα κάτι χαρτία υγεία που είχε αντί για ομόλογα λοιπόν από του κυβερνώντες και που είναι βεβαίως και Κεβρακή κατά τα άλλα κυνηγά με λίστες λαγκάρντ, Λοιπόν, ε, βέβαια αυτό θα, τε, θα θέσει θέμα Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ναι. τα περισσότερα ομόλογα που διαθέτει στο χαρτοφυλάκι τη τα έχει πάρει από τη δευτερογενή. Α, ο, ε, αυτό είναι ένα θέμα τώρα εδώ. Μεγάλο. Λέω πώς θα μπορούσαμε να θέσουμε να ζητήματα. Ναι. Διότι έρχεσαι και χτυπά ένα οργανισμό. Έτσι, τον κύριο Ντράκη, ο οποίο έχει καλέσει ανάμεσα στους, α, είναι και από τους τους κύριε, το, του οικοδεσπότε του κυρίου Τσίπρα στον Brookings. Mm. Λοιπόν, να, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Θα, θα, θα γελάσουμε χοντρά. <laughs> λοιπόν, όπω θα γελάσει και ο ίδιο χοντρά, όταν επισκεφτεί, όταν θέλει, από ό,τι διάβασα. Θα δηλαδή, γελάσουμε αν θα υπάρξει βίντεο. Αν θα όχι, υπάρχει. Κανάρτια πρόσπασμα, κάτι πουθενά θα. Στον Brookings υπάρχει βίντεο το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Ναι, θα το, θα το βγάλουν λες, στον κύριο Τσίπρα. Όχι, δεν υπάρχει πίσω να μην το βγάλουν, γιατί ακολουθούν τη συνταγή ναι. στρατηγικής που ακολουθήθηκε μετά το 1991. Ναι. Το 1991, σε ένα άνθρωπο στην Washington Post, mm -hmm. ο τότε δίκη της CIA είπε το εξής, η αλλαγή της στρατηγικής της CIA στην εποχή που πλέον δεν αντιμετωπίζει αντιπαλωδέως. Ναι. Τότε έλεγε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της CIA και η γενικότητα των μυστικών υπηρεσιών mm. ήταν ότι ε, χρησιμοποιούσε spooks, κατασκόπου, δηλαδή mm. πράκτορες οι οποίοι βεβαίως έπρεπε να κάνουν covert operations δηλαδή ε, μυστικές, μυστικές επιχειρήσεις έτσι λοιπόν ε, και το μεγάλο πρόβλημα με τι μυστικές επιχειρήσεις είναι ότι ε, όταν αποκαλύπτονταν και έχονταν οι συντελεστέ του, δεν θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσεις mm -hmm. οπότε λέει περνάγανε σε μια νέα στρατηγική η οποία ε, λέγεται στρατηγική overt operations ανοιχτών δηλαδή δημόσιων επιχειρήσεων όπου ο σποκ ο κατάσκοπος γίνεται ακτιβιστής και ε, ανοιχτός ε, πολιτικός ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων παγκόσμια αυτή ήταν η στρατηγική που εξήγηλε okay. τότε CIA και την ε, διοχετεύει μέσω των think tanks και όλων των υπολείπων και μια που αναφέρει στα think tanks παρακαλώ εδώ κάποιοι ακροατές έχουν ένα έτοιμα σε κάποια εκπομπή να αναφερθούμε σε κάποια think tanks ναι, λοιπόν, ναι, και κάνουμε. τι ρόλο πούμε, ίσως κάποια από αυτά παίζουν την δεξεμένη σκέψη δηλαδή ας πούμε αυτό ο, κύριος, ο, ο, ο, ο, κύριος, ο κύριος Παπανδρέου ας πούμε αν ήταν την εποχή του την εποχή του, μπαμπά του ναι. εντάξει δεν θα έγραφε τέτοιο κείμενο όπως έγραφε αυτό που σήμερα που βάζει στο κάδρο των ανοιχτών πρακτόρων ναι. τη Αμερικανική ναι. πολιτική. Θα ναι. χαρτόγραφα. Θα δεν θα. Φαντογράφη. Θα έπρεπε θα... να ναι. ήταν μυστικό. Σε μυστική ναι. επιχείρηση. Ναι. Ναι. Εδώ τώρα δεν είναι σε μυστική ναι. επιχείρηση. Ξεκάζει. Να... να λέμε λέτε, ότι θες. ο παπά του ήταν σε μυστική επιχείρηση. Όχι, να ναι, λέμε ναι, ότι είναι. Εκείνη την, την, την εποχή, λόγω των ενεργειών και του τρόπου που δρούσαν οι μυστικέ υπηρεσίε και ο τρόπο που διοχετευόταν και που εξαρτούσαν εκεί πέρα, το παίζανε γενικώ και αφηρημένα που ήταν όργανα. Της πολιτικής. Σήμερα τα όργανα της πολιτικής των ΗΠΑ είναι ολοφάνερα των διαλαλών με, με στόχο να μην μπορεί κάποιος να τους ξεμπροστιάσει εύκολα. Αυτή είναι η ιστορία. Και να εθιστεί ο κόσμος να έχει πράκτορες για πρωθυπουργούς. Πράκτορες για υπουργούς, πράκτορες για αρχηγούς κομμάτων, πράκτορες για, για βουλευτές, πράκτορες για επιχειρηματίες. Να το είναι θεωρεί, δηλαδή, πρέω, να... θεωρεί Να, να το ναι. Είναι ένα πολύ καλό άθρο τη Washington Post να. του 1991 ναι. που ίσως να κόπο να το φέρουμε να το διαβάσουμε την επόμενη φορά ε, θα το... μιλήσουμε άμα, για τα άλλα. Ε, είναι εύκολο να το... να το δούμε αυτό έτσι για να θυμόμαστε. Να δεις ε... πως πώς... the spy becomes an activist. Πόσο ο γίνεται γίνεται Πολύ ωραία. Ελπίζω να το θυμηθεί αυτό, να το φέρεις αυτό το άρθρο, να το διαβάσουμε λέγω. Ναι, του τότε διαθυντή τη ΣΥΕΡΙΗ. Και τώρα όπου είπε για το 1991, δώσε μια σύντομη απάντηση, επειδή σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει για το Σαν Φραντζίσκο το 1995. Ναι. Και κάποιοι, γιατί ξέρεις ακούν και τεροχρονισμένα την εκπομπή, αναφέρονται στο αν υπάρχουν κάπου πηγέ. Υπάρχει κάτι τέτοιο Στο ίντερνετ δεν ξέρω αν υπάρχει ναι, Δεν το έχω ψάξει μέσω ίντερνετ ναι, ναι, ναι. Τυχαίνει να το έχω σε χάτ κόπη Δηλαδή έχω τις ομιλίες ναι. ε, Από την εκδήλωση τότε ναι, ναι. Και δεν έχω Δεν ασχολήθηκα ναι. να το βρω Εάν υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα Ίσως και τα λοιπά Νομίζω ότι η ομιλία, ομιλία του Κορπατσόφ πρέπει να υπάρχει Γιατί ο Κορπατσόφ άνοιξε την εκδήλωση ναι. Πρέπει να υπάρχει στο ίδιο Μακο Πάντω δεν, δεν υπάρχει κάτι σαν βιβλίο, κάτι σαν αναφορά. Όχι, όχι, δεν, είναι, δεν έτσι, έχει εκδοθεί Αυτό σίγουρα. Όμω οι ομιλίε σε όποιον ενδιαφερόταν ή σε όποιον συμμετείχε τότε mm -hmm. ε, δόθηκαν γραπτέ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ε, αύριο θα είμαστε εδώ, Παρασκευή, τελευταία μέρα τη εβδομάδος Τώρα θα δώσουμε το μικρόφωνο. Α, υπάρχει αναφορά και σαν ναι. ένα βιβλίο. Έχει ενδιαφέρον, είναι The, the Global Trap. Μάλιστα. Δύο γερμανών δημοσιογράφων που συμμετείχαν, είχαν παρακολουθήσει Α, την εκδήλωση και ε, έγραψαν το βιβλίο του ξεκινώντα με αυτή την περιγραφή τη εκδήλωση. Έγραψαν ένα που έλεγε The Global Trap που ήταν ακριβώ αυτή η λογική, η λογική το πώ μέσα από την παγκοσμιοποίηση καταλύει τα κράτη και διαλύει την κυριαρχία του με σκοπό να τα αφομοιώσει mm -hmm. σε μεγάλες επιχειρηματικού ομίλου και κοιτώματα κτλ. Αυτοί έχουν γράψει, δεν αναφέρονται πολύ αναλυτικά σε ομιλίε, αναφέρονται όμω. Στι τοποθετήσει και τον τρόπο διά... που... που έγινε εκεί, και νομίζω και ότι είναι έκδοση του 97-98 Ωραία Λοιπόν, Μόλις τα λέμε τα αύριο Το ραντεβού μας, εκπομπή ΑΕ Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα Είπαμε, εμειρετείς συντονισμένοι εδώ στον RTFM FM 90,6 ε, Και θα είστε καλά Καλή δύναμη μέχρι αύριο και θα τα πούμε